Συνέχεια της μελέτης του εκατοστού δεκάτου ψαλμού στο στίχον 21 Αφού είχαμε μελετήσει προηγουμένως το στίχον 20 ο οποίος έλεγε ευεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμεί τα κρίματά σου εμπαντή καιρό και είχαμε πει ότι ο που αισθάνεται αυτών των πόθων προς τον Θεό ο πόθος ο οποίος ζητά να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού να ερευνήσει και να ανακαλύψει τα δικαιώματα του Θεού εν παντή καιρό σε κάθε περίσταση, σε κάθε ώρα όχι μόνο σε συγκεκριμένες περιστάσεις ή κάποια στιγμή που βολεύεται αλλά παντού και πάντοτε με κάθε ευκαιρία, με κάθε περίσταση ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό προσπαθεί να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού προχωρήσω στίχον 21 λέγοντας τα εξής επετίμησας περιφάνεις επικατάρατη, επικατάρατη εκλείνοντας από τον εντολό σου είχαμε πει ότι αυτός ο ψαλμός περιστρέφεται συνεχώς γύρω από την τήρηση των εντολών του Θεού που τη θεωρεί και έτσι είναι βέβαια Η βάση όλης της πνευματικής ζωής της πονδυλικής στήλη της εγχριστός ζωής Επετίμησε λοιπόν λέει, τους υπερηφάνους και είναι επικατάρατοι αυτοί οι οποίοι κλείνουν από τις εντολές σου Αυτοί οι, οι στάσεις του Θεού απέναντι στους υπερηφάνου. Ανθρώπους, φαίνεται πάρα πολλές φορές τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη και το επόμενο λόγος ότι είναι επικατάρατοι αυτοί οι οποίοι παρεκκλίνουν από τι εντολές του Θεού που δείχνει ότι όταν ο άνθρωπος φεύγει από το δρόμο των εντολών γίνεται καταραμένος αυτός ο άνθρωπος είπαμε ότι αυτές οι εκφράσεις αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη είναι βέβαια με το λεκτικό αυτό της Παλαιάς Διαθήκης πρώτου Ευαγγελίου αλλά κατ' ουσίαν δεν σημαίνει ότι ο Θεός καταργέται τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν από τον δρόμο των εντολών Του ούτε ότι ο Θεός θυμώνει και χτυπά τους ανθρώπους ή τους επιπλήττει τους υπερηφάνους ανθρώπους αλλά η ουσία του νοήματος είναι ότι ο υπερήφανος άνθρωπος από μόνος του λόγω της υπερηφανίας του δημιουργεί στον εαυτό του αιτίες πτώσεως γιατί διότι ο υπερήφανος άνθρωπος δεν μπορεί να υπερβεί τον εαυτό του δεν μπορεί να υπερβεί το τοίχος το οποίο χτίζει ο ίδιος πάνω στον εαυτό του μπροστά, του μπροστά από τον εαυτό του και γίνεται αυτό το τείχος ένα μεγάλο και φοβερό εμπόδιο που δεν το επιτρέπει να προχωρήσει η ίδια υπερηφάνεια του ανθρώπου είναι αυτό το τείχος αυτό το εμπόδιο αυτή η επιτίμηση που τον βασανίζει ε, αναφέρεται κάπου στο γεροντικό για κάποιο ένα, ένα παράδειγμα που κάποιος γέροντας επιτίμησε κάποτε τα δαιμόνια, τους δαίμονες γιατί πολεμούσαν κάποιους μοναχούς και είπαν οι ότι εμείς δεν τους πολεμούμε τα θελήματα τους είναι που τους πολεμούν αυτοί πολεμούν τον εαυτόν τους μόνοι τους εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτόν τον πόλεμο που δημιουργείται απέναντί τους, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι δημιουργούσαν και του πολέμου και πειρασμού και περιστάσεις λόγω των θελημάτων τους το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Ο υπερήφανος άνθρωπος δημιουργεί στον εαυτόν του ετιές για να θλίβεται, για να στενοχωριέται, για να μην βρίσκει ανάπαυση. Σαν μια επιτίμηση από τον Θεό, σαν μια τιμωρία από τον Θεό, είναι η υπερηφάνειά του. Και ενώ εάν ταπεινωθεί, σώζεται. Εάν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, ελευθερώνεται από όλα αυτά τα πράγματα ανοίγει ο δρόμος μπροστά του σαν τη ησυχία δέχεται τα πράγματα όπως είναι στη ζωή του τα αξιοποιεί όπως είναι βλέπει παντού καλά πράγματα βλέπει παντού καλές ευκαιρίες ευχαριστά το Θεό για όλα τα πράγματα που έχει γύρω του δεν έχει παράπονα με κανένα άνθρωπο δεν θέλει τίποτε παραπάνω από αυτά που έχει δεν εσάνεται ότι είναι αδικημένος δεν εσάνεται να τον, τον κατηγορά κανένας δεν εσάνεται ότι κάποιος τον επιβουλεύετε, ζει σε μια μεγάλη ησυχία ο ταπεινός άνθρωπος είναι πολύ ησυχός άνθρωπος διότι λέει ο Βασάκνα πολύ ωραίο λόγο ότι ο ταπεινός άνθρωπος λέει δεν φοβείται και δεν ανησυχία τίποτα διότι λέει ο υποκάτω πάντων όνων, που πεσείτε αυτό που έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλους πού θα πέσει. Αφού είναι κάτω από όλους δεν έχει να πέσει από εκεί κάτω. Δεν αισθάνεται δεν ότι θα μου πάρουν κάτι. Μα τι να μου πάρουν. Δεν έχω τίποτα για να μου πάρουν. Μα ξέρω εγώ θα με προσβάλλουν, θα μου πουν λόγια άσχημα, θα με σκοφαντήσουν, θα μου που. Δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Απελευθερώθηκε από αυτά τα πράγματα. Έχει άλλη σχέση με τον Θεό, άλλη σχέση με τον εαυτό του. Άλλη σχέση με το γύρο του κόσμου και σαν να μια ειρήνη μέσα στην ψυχή του. Ε, το σφίγγουν πολλές φορές οι απειλέ των γεγονότων. Και δεν έχει τίποτα. Είναι με όλα τα πράγματα ευχαριστημένος Με όλα τα πράγματα ευχαριστημένο. Ευχαριστεί όλους και ευχαριστιέται με όλους και με όλα. Δεν έχει παράπονα από κανένα δεν έχει απέντηση από κανένα Δεν ζητεί τίποτα άλλο από τη ζωή του τα όλα και είναι τόσο πολύ α πούμε απαυμένος. διότι η ταπείνωσης σου δίνει μια εσωτερική αυτάρκεια πνευματικού πλούτου δηλαδή ο ταπεινός άνθρωπος είναι πλήρης δεν είναι το ότι έχει κενό μέσα του να κάνει κάτι άλλο για αν του πεις, ξέρεις αν του πει ο Θεός, πούμε, πες μου τι θέλεις από τη ζωή σου θα πει τίποτα Εγώ θέλω μόνο εσένα Το έλαιό σου Και αυτό πάλι δεν θα το πει Δεν θα το τολμήσεις όσο να πει Θα πει με μου μόνο να με ελεήσεις Τίποτα άλλο ε, Νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας αν, αν βάλουμε τον εαυτό μας Αυτό το ερώτημα Ή ήταν ο Θεός μπροστά μας Ο Χριστός Και μας έλεγε κοίταξε Πες μου τι θέλει να σου κάνω Ό,τι υποποιήσω θα το κάνω Και ακόμα αν θες, να ξαναγεννηθείς Στον κόσμο Να ξαναγίνεις βρέφος, νέος Να το κάνω γι' αυτό Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις θα το κάνω ε, Και να αφήσουμε την καρδιά μας Ελεύθερη Να μιλήσει από μόνη της Να δούμε τι θα του πούμε Από αυτό που θα του πούμε Θα καταλάβουμε και την καρδιά μας Τι θέλει Βλέπεις ένα παιδάκι Ήρθε τα παιδάκια λέγανε τα κάναντα Λες ένα παιδάκι γιατί Είσαστε χαρούμενοι Ναι γιατί είστε χαρούμενοι Διότι δεν έχουμε σχολείο Ή διότι θα μας φέρουν δώρα τώρα Ή γιατί ξέρω εγώ είναι Χριστούγεννα Και είναι ωραία Ένα παιδάκι έτσι εσάνεται Έτσι ζει Αυτό έχει μέσα στην καρδιά του Θα μου φέρουν δώρα δεν θα πάω σχολείο Θα κοιμάμαι ξέρω εγώ μέχρι το μεσημέρι ε, Όλη αυτή η ατμόσφαιρα Έχει Χριστούγεννιάτικη τέλος πάντων Ένας άνθρωπος ώριμος, πνευματικά. Όταν σταθεί μπροστά στο Θεό και αφήσει τον Αυτόν του να μιλήσει τον Θεό, εάν, α πούμε, μπροστά ο Θεό πει: Κοίταξε, Θεέ μου, έχω παράπονα από τη ζωή μου. Έχω παράπονα, α πούμε, και από σένα, αλλά τέλο πάντων, α πούμε από τη ζωή μου. Αν δεν το πούμε και κατευθείαν από τον ίδιο. Διότι δεν είναι το ένα, δεν είναι καλά το άλλο, δεν πήγε καλά το ένα, δεν πήγε καλά το άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι δικαιολογημένα. Ναι, έτσι είναι όπω τα λέμε. Εν όμω δεν μας αφήνουν να ερνεύσουμε. δεν μας αφήνουν να ερνεύσουμε και τρόποντι να γίνονται σαν, ένα, σαν ένα, σκ, ένα σκόλωπας ο οποίος μας βασανίζει στη ζωή μας ενώ το αυτό το πράγμα δέξου τα πράγματα όπως είναι ε, δέξου τα πράγματα όπως είναι τα ταπεινά και θα δεις τότε ότι έτσι όπως είναι μέσα από την ταπείνωση είναι πολύ ωραία είναι πάρα πολύ ωραία Κάθε πλευρά της ζωής μας Κάθε στιγμή της ζωής μας Κάθε ώρα της ζωής μας Και κάθε ηλικία της ζωής μας Έχει και τα ευχάριστα και τα ωραία του Ε, ο ταπεινός άνθρωπος Εκείνα θα ανακαλύψει Δεν θα αισθανθεί ποτέ Από πουθενά καμιά δυσκολία Και από το Θεό Το μόνο που θα ζητήσει Είναι το έλεος του Και αυτό ταπεινά Όχι ότι το δικαιούται Όχι ότι κοίταξε εγώ Έκαμε τόσο για σένα Όλη η μέρα τρέχω πάνω κάτω ε, κάνω ξέρω καλά έργα Πάω στην εκκλησία ε, Δεν πιστεύω να, να με αφήσεις Και απλήρωτο να πούμε ε, Δεν λέμε του Θεού έτσι Ακριβώς Με αυτό όλα θέλω να σας πω ότι Αυτή η επιτίμηση στους υπερηφάνους Ανθρώπους Δεν την κάνει ο Θεός Την κάνουμε εμείς Εμείς κάνουμε τη ζωή μας μαύρη Διότι εμείς την Αντιμετωπίζουμε τα πράγματα Βάσει των θέλημάτων μας, των παθών μας, των μικροτήτων μας, των αδυναμιών μας και έτσι κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Το επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Ακριβώς σημαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν καταργείται ο Θεός κανέναν, αλλήμωνον, να μα καταραστεί ο Θεός. Ο Θεός δεν οργίζεται, ο Θεός δεν μνησεί κακή, δεν νευριάζει ο Θεός για να μας καταραστεί. Αλλά είναι η φυσική συνέπεια δηλαδή αν εκκλίνεις από τις εντολές του Θεού τότε διαλέγεις μόνος σου αντί του φωτός στο σκότος είμαστε μέσα σε ένα φωτεινό χώρο λες εγώ δεν θέλω να είμαι εδώ θα βγω έξω με έξω κάνει κρύο έξω είναι σκοτάδι έξω θα κρυώσεις, θα αρρωστήσεις θα βραχεί, βρέχει, είναι καταιγίδε. τίποτε θέλω να πω έξω ε, πήγαινε έξω αφού δεν πας έξω πήγαινε ε, Φαντασέ, έρθει μέσα πει τώρα που βγήκα έξω, εσύ με έβρεξε, εσύ με κρύωσε, εσύ με σκοντίνιασε. Μα εγώ σε έφτιαξε, εσύ πήγε μόνο σου, εκεί που ήταν το σκότο και η βροχή και η καταιγίδα. Γιατί δεν έμεινε εδώ, που ήταν το φω, η ζέστη, η ασφάλεια, η ησυχία, η ειρήνη. το ίδιο πράγμα είναι και ο Θεό, και οι εντολέ του Θεού. Μείνε στι εντολέ του Θεού. Μείνε γιατί αυτό ο δρόμο είναι ευλογημένο. Έχει σαν φυσική συνέπεια την ευλογία ή αν δεν το κάνει είσαι ελεύθερος κάνεις ό,τι θέλεις έχεις τελείαν ελευθερία αλλά το αποτέλεσμα οφείλει ο Θεός να σου το πείχνει των προτέρων ή αν το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό για σένα αλλά μπορείς να διαλέξεις ακόμα και την καταστροφή όπως είπε ο Κύριος ο Θεός στον Αδάμ ότι ε, ε, ε, από την ημέρα που θα φάτει αυτόν τον καρπό και θα παραβείτε την εντολή Θανάτο αποθανείστε Θα πεθάνετε Δεν του τιμώρησε ο Θεός με θάνατο Απλώς του είπε το αποτέλεσμα Για να τον προφυλάξει Από πολλήν αγάπη, από πατρικήν αγάπη Όπως λες του παιδιού σου Κάτσε σε παιδί μου σπίτι, μη βγαίνεις έξω Θα αρρωστήσεις αν πας έξω <coughs> Δεν του το λες για να τον... Για τον τιμωρήσεις Αλλά το λες για να τον προφυλάξεις Από αγάπη του υποδεικνύεις Τι υπάρχει έξω για αν θέλει να πάει έχει την ελευθερία να πάει είναι ελεύθερος άνθρωπος κανείς δεν μπορεί να το, το απογορεύσει έτσι λοιπόν είναι και αυτός ο λόγος της γραφής που λέει επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου και να το δούμε στην πραγματικότητα αυτά τα δύο, αυτές τις δύο προτάσεις Σκεφτείτε δηλαδή πραγματικά τι δύσκολο πράγμα είναι πόσο δύσκολο πράγμα είναι να η ζωή σου να γίνεται μια κατάρα η ζωή σου είναι μια... μια φοβερή ας πούμε οργή να σε καταδιώκει από πίσω ας πούμε μια κατάρα και να είσαι σε σκότος μέσα να μην, να μην έχεις την... το φως του Θεού είναι φοβερό πράγμα και ακόμα φοβερότερο να εσάνεσαι ότι σε επιτιμά ο Θεός ο ίδιος που δεν είναι ο Θεός αλλά είναι τα έργα μας είναι η ιδοτροπία μας όπως είπαμε πολλοί άνθρωποι και κάθε άνθρωπος στη ζωή του έχει τις θλίψεις του τις δοκιμασίες του τα βάσανα του όμως ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα έχουμε την δυνατότητα μέσα από την χάρη του Θεού να τα να τα φωταγωγήσουμε αν όλα αυτά τα βάσανα τα εντάξουμε μέσα στη σχέση μας με τον Θεό τότε πράγματι θα φωταγωγηθούν αυτά όλα τα πράγματα θα γλυκάνουν θα γλυκάνουν όπως εκείνο το πικρό νερό που περιγράφει στην Παλαιά Διαθήκη το οποίο ήταν πικρό και δηλητηριασμένο και πήγαινε ο προφήτης Μωυσής και έριξε το ξύλο εκείνο μέσα στο πικρό νερό και έγινε γλυκό, έγινε θεραπευτικό νερό έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος τις θλίψεις, τι δοκιμασίες τις αποτυχίες, τα προβλήματα του την τραγωδία της ζωής του ολόκληρη τη φωταγωγήσει με τη χάρη του Θεού μέσα από την υπομονή, την καρτερία την προσευχή, την αποδοχή του γεγονότου να πει ναι έτσι έγιναν τα πράγματα ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων α είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού να καταλάβει ότι η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο έχει έναν άλλο νόημα το οποίο νόημα δίνεται όταν συνδεθεί η παρούσα ζωή με την αιώνια ζωή όταν δούμε τη ζωή μας μες την προοπτική της αιωνιότητας τότε φωταγωγούμε και την παρούσα ζωή και τότε και τα παρόντα όλα αλλάσουν μορφή και αλλάσουν νόημα και στον πιο κατωστήχο 22 Περίελαια παι μου και εξουδένωσιν Ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησαν Φύγε από πάνω μου Το όνειδο και τις εξουδενώσεις Διότι εξεζήτησα τα μαρτύρια σου Τις εντολές σου Αυτά όλα τα οποία μαρτυρούσα για σένα Εγώ τα ζήτησα με πολύ πόθο Το όνειδος και εξουδένωσις Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία καθημερινά μας συμβαίνουν και μας εξουθενώνουν Οι αμαρτίες μας, τα λάθη μας, ε, εκείνη η απογοήτευση από τον ίδιο τον εαυτό μας, ότι δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η αμαρτία μου και η αδικία μου και η αδυναμία μου με κατατρέχει συνέχεια. Δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Τι γίνεται τώρα με μένα, τι κάνω. Ε, αυτόν όλον, αυτά όλα τα οποία μας ταπεινώνουν καθημερινά προσεύχεται ο προφήτης εδώ εις τον Θεό να τα φύγει όλα αυτά τα πράγματα γιατί διότι λέει εξεζήτησα τις εντολές σου ήταν ανεξάρτητα ή αν δεν τα κατάφερα όμως η προσπάθεια μου ο πόθος μου η αγωνία μου ξέρω εγώ, όλο το είναι μου ήταν στο να ζητήσω Τις δικές σου εντολές Και συνεχίζει πιο κάτω στο στίχο 23 Και γάρα εκάθισαν άρχοντες Και κατεμού κατελάλουν Ο δε σου ειδωλέσχει Εν σου Διότι λέει Εκάθισαν άρχοντες Και κατελάλουν εναντίο μου Ο δε σου αδολεσχούσε, Είχε σαν μόνον, Μόνην απασχόληση Τα δικαιώματα άσως, σου. Αυτό βέβαια το λέει ο Δαβίδ Για συγκεκριμένους ιστορικούς λόγους Που είχε ο ίδιος προβλήματα Σαν βασιλιάς που ήταν Αλλά ισχύει και στη μεταφορά Και στην αλληγορία Και στην πραγματικότητα Οι άρχοντες αυτοί είναι δαίμονες οι άρχοντες στους σκότους οι οποίοι συνεχώς καταλαλούν κατά του ανθρώπου συνεχώς πολεμούν τον άνθρωπο με χίλιες δυο παγίδες και συνεργάζονται ακόμα και με ε, άλλους, άλλα όργανα δικά τους πούμε. είτε ξέρω εγώ είναι άνθρωποι είτε είναι πράγματα οτιδήποτε υπάρχει αυτή η, η δαιμονική αντίσταση στον άνθρωπον ο οποίο θέλει να αγωνιστεί όμως ο άνθρωπος αυτός δεν ασχολείται με όλα αυτά τα πράγματα αδιαφορεί, άσως να μάχονται τι κάνει αδωλεσχεί την του Θεού ξεκολλά τον νουν του από εκείνα όλα και ασχολείται με τις εντολές του Θεού με την εφαρμογή των εντολών του Θεού δεν σαν δεν ασχολείται να υπερασπίσει τον εαυτό του δεν ασχολείται να απαντήσει καν σε όλα αυτά τα πράγματα τίποτα η υπεράσπισή του είναι οι εντολέ του Θεού ο, ο, το ενδιαφέρον του η καρδιά του το είναι του όλων είναι κολλημένο εις το Θεό δεν ασχολείται με τα άλλα όλα αυτό ξέρετε και στη ζωή μας εφαρμόζεται κάθε μέρα εάν πιάσουμε να λέμε ξέρεις ο Τάδε με όταδε με επιβουλεύεται, οταδε δεν με επιβουλεύετε, οταδε δεν λέει για μένα ο άλλος κάνει για μένα και μπορεί να είναι και έτσι ειστιχώς ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι είτε θέλοντας είτε μη θέλοντας είτε καταλαβαίνοντα το είτε μη καταλαβαίνοντάς το επιβουλεύονται και καταλαλούν και συνεργάζονται εναντίον άλλων ανθρώπων και γινόμαστε αντικείμενο πολλών επιβουλών το λάθος του πνευματικού ανθρώπου είναι εάν αρχίσει να ασχολείται με όλα αυτά τα οποία κάνουν οι άλλοι. Και αρχίσει να λέει: Α, ο Τάδε με επιβουλεύετε. Πώ θα μυθώ, πώς θα υπερασπίσω τον εαυτό μου, πώς θα απαντήσω, πώς θα, ξέρω εγώ, να προφυλαχτώ, να μην πατήσει πάνω στο πτώμα μου. Και σε βάζει ο διάβολος να παίζει το ίδιο παιχνίδι που παίζουν οι άλλοι. Και όλη η μέρα και όλη η νύχτα και πονούσου συνεχώ. Να είναι ότι συνεχώς με κατατρέχουν Με καταδιώκουν Με επιβουλεύονται, με κάνουν, με φτιάζουν Εσύ χαζε, ας πούμε Άς αυτά τα πράγματα Βγες από, την, από αυτό το, το γρανάκι πούμε. Βγες έξω Άς τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν Να σε επιβουλεύονται, να σε κατηγορούν Να σε ξέρω εγώ, Να θέλουν να σε εξοντώσουν να κάνουν τα δικά τους Εσύ δεν πρέπει να λειτουργείς Με αυτόν τον τρόπο. Η δική σου αντίστασης είναι άλλη. Πρώτα απ' όλα, τι λέει ο Δαβίδ. Ονομάζει τον αυτόν τον δούλον του Θεού. Εάν αισθάνεσαι ότι είσαι δούλος του Θεού, ότι δηλαδή η ζωή σου είναι αφιερωμένη στο Θεό και ότι προσπαθείς να κάνεις το θέλεμα του Θεού, τότε αμέσως αμέσως αισθάνεσαι δούλος του Θεού, όχι για να σταθεί αυτό σου δούλον, αλλά για να αισθανθεί τον εαυτό σου προστατευόμενο από τον Θεό. Εσάς τον, τον, τον Θεό προστάτη σου. Και λες γιατί, α πούμε, γιατί να, πώς να πούμε, να με βλάψει ο άλλος. τι έκαμε. επειδή λέω τον λόγο του Θεού, επειδή αγωνίζομαι στη ζωή μου να κάνω κάτι, δεν αισθάνομαι, α πούμε, ε, ένοχο. Κάνω ό,τι μπορώ, είμαι ένα απλό άνθρωπο. Ζω την καθημερινή μου ζωή, τη δουλειά μου, το σπίτι μου, την οικογένειά μου. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ. Οπωσδήποτε κάνω και λάθη. Αλλά όχι εκούσια, όχι, εσυστη, όχι ε, ε, ε, ε, ενσυνείδητα. Ε, μου ξεφεύγω. Ταυτόχρονα θέλω να κάνω θέλημα του Θεού και η ζωή μου να είναι σύμφωνη με την, με την αγάπη του Θεού. Άρα αισθάνομαι ότι ο Θεός είναι κοντά μου. Αισθάνομαι ότι δεν θα με αφήσει ο Θεό μόνο αλλά ταυτόχρονα και αν συμβεί κάτι στη ζωή μου οτιδήποτε συμβεί είμαι έτοιμος να το δεχθώ ως εκχειρός κυρίου αν είναι ξέρω εγώ να με, να με πατήσει να με εξουδενώσει, να με ταπεινώσει να με... ας κάνει ό,τι θέλει δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί διότι όπως είπαμε προηγουμένως ο ταπεινός άνθρωπος έχει μια αίσθηση ασφάλειας μέσα του τίποτε δεν αισθάνεται. Μα ξέρει να προσέχει, να φυλάγεσαι, να κάμει, να φτιάζει. Ουέ και αλλήμονο, αλλή εάν καταφέρει ο Σατανά να μα βάλει μέσα σε αυτόν το, το, το, το τον κύκλο, α πούμε. Συνεχώ να προσέχουμε από του άλλου, συνεχώ να νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρόσεχε από εδώ, πρόσεχε από εκεί, πρόσεχε τον ένα, πρόσεχε τον άλλο, μην πένει μόνο σου, μην πένει το ένα, μην πένει το ένα. Τι θα γίνει η ζωή μα στο τέλο. Πέταξε τα όλα αυτά τα πράγματα πάνω σου. Κανένα δεν σου επιβουλεύεται. Κανένα δεν, δεν έχει για τίποτα, α πούμε. Εσύ μην έχει για κανένα και με κανένα, και άμα δεν έχει, εσύ κανένα δεν έχει. Γιατί λέει η γραφή, πάντα καθαρά τη καθαρή. Γι' αυτό που είναι καθαρό, είναι όλα καθαρά. Και όλοι οι άνθρωποι είναι καθαροί. Γι' αυτό που δεν είναι καθαρό, όμω, όλα είναι ακάθαρτα. Παντού βλέπει εχθρού. Παντού βλέπει δυσκολίες παντού βλέπει χίλια πράγματα και μια φορά απορείς λέει ρε παιδί μου πως εσκέφτηκες αυτά τα πράγματα πως μπήκε το μυαλό σου εκεί ξέρω εγώ ότι α, με είδες δεν μου μίλησε, δεν μου χαμογέλασε, δεν μου έδωσε σημασία και ε, σημαίνει ότι κάτι είχες μαζί μου και ψάχνει να βρει κάτι αιτίε, μήπω την περασμένη φοράνει πριν δύο χρόνια πριν δέκα χρόνια κάτι μου είπες κάτι σου είπα Κάτι πράγματα απίστευτα. Απίστευτα πράγματα. Και διαρωτάσαι μα πρέπει δυνατόν να σκέφτεσαι έτσι, τόσο άρρωστα. πως έβαλε στο μυαλό σου να δουλέψει με αυτόν τον τρόπο, Εάν αφήσει τον εαυτό σου να μπει μέσα σε αυτόν τον, τον, τον, τον κύκλο, ε, ασφαλώς θα αισθανθεί ότι όπως εσύ έχει μέσα σου. Θα τα βλέπεις και στους άλλους Ενώ ο απλός άνθρωπος Βλέπετε δεν τα μικρά παιδάκια Ε πόσοι να συγκινούνται παντού Δεν είναι τίποτα Γιατί είναι τα ίδια καθαρά Αυτή η αδολεσχία Όπως είπαμε και την άλλη φορά Το να αφήσει τον εαυτό σου Να εντρυφήσει Μέσα στη σχέση σου με τον Θεό Σου δημιουργεί αυτή την Την αίσθηση της ειρήνης, της μεγάλης ειρήνης. Και αυτό είναι για μας, η ασπίδα μας και αυτό είναι και το νόημα της ζωής μας. Τελικά πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο παίζουμε ένα παιγνίδι, όλοι μας. παίζει ένα παιγνίδι. Πρέπει να ξέρεις πώς θα νικήσεις σε αυτό το παιγνίδι. Και πρέπει να είσαι προσεκτικός. Μην κοιτάς δεξιά αριστερά. Πω κάποιο που παίζει κάτι, ξέρω εγώ, ποδοσφαιράκι, πιγπορ, ένα παιχνίδι α πούμε. Αν κοιτάζει δεξιά-αριστερά και μιλά με τον ένα και τον άλλο, ετόχασε το, το παιχνίδι. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά του να την πάρει, να μην του φύγει. Μπορεί γύρω του να γίνεται φασαρία και σαματά, αλλά αυτό κοιτάζει μπροστά του. Έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Κοίταζε το δικό σου έργο. Μην ξεγελαστεί να κοιτάξει δεξιά και αριστερά. Έστω. Και αν όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω σου αφορούν εσένα, μη γελαστής. κοίταξε το έργο σου, όχι τα άλλα όλα. Διότι, λέει στο στίχο 24, τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Διότι τα μαρτύρια σου, τα λόγια σου, οι εντολέ σου είναι μελέτη μου και ως συμβουλή μου είναι τα δικαιώματά σου είναι αυτά τα οποία αφορούν εσένα όλα αυτά τα οποία αφορούν εσένα δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού έχει σαν σύμβουλο και σαν γνώμονα αυτά τα οποία λέει ο Θεός όχι τι λένε οι άνθρωποι ε, θυμούμε που πολλές φορές όταν συνέβαινε ένα γεγονός ή μια δοκιμασία ή μια δυσκολία ε, κοβεντιάζοντας λέγαμε ας πούμε μεταξύ μας «Ξέρεις αυτό το πράγμα είναι έτσι πρέπει να ενεργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να απαντήσουμε έτσι πρέπει να κάνουμε έτσι» και οι γέροντες έλεγαν κοίταξε, άστα όλα αυτά τα πράγματα να δούμε τι λέει ο Θεός όχι τι λέει η ανθρώπινη λογική άσ ανθρώπινη λογική τι λέει η λογική του Θεού τι λέει η λογική του Ευαγγελίου. έτσι θα απαντήσεις θα απαντήσεις όπως σου μιλάω άλλος Για να απαντήσει όπως σου μιλάω ο άλλο, που άλλος μιλά με τη δική του λογική Με την ανθρώπινη λογική Με την ανθρώπινη δικαιοσύνη Τότε πέφτεις από τη λογική του Θεού Στο ανθρώπινο Και θα ενεργήσουν τα ανθρώπινα μετά Η όμω όμως πεις Τι λέει το Ευ Τι λέει ο Θεός Και ενεργήσεις βάσει αυτόν Που λέει το Ευ���γ και λέει ο Θεός Τότε λειτουργεί η λογική του Θεού στα μάτια των ανθρώπων μπορεί να φανεί ότι είσαι κορόιδο ότι είσαι το θύμα ότι είσαι ξέρω εγώ παλαβός ότι είσαι αφελής οτιδήποτε ναι αλλά τι σε απασχολεί στη ζωή σου τι θα πούν οι άνθρωποι ή τι θα πει ο Θεός που θέλεις να φανείς τι είσαι στα μάτια των ανθρώπων ή στα μάτια του Θεού Εάν θέλει τα μάτια των ανθρώπων, τότε πολύ καλά μπορεί να κάνει αυτό που λέει ο ανθρώπινο νόμο. Να ενεργήσει ανθρώπινα και σου είπε 1, πε του 10. Σου είπε 10, πε του 100, να μάθει να μην σου ξαναπεί. Σου έδωσε, ξέρω εγώ, μια γροθιά, δώσου 10 κλοτσέ να διαλυθεί, να μην ξανανεργήσει έτσι. Αυτό λέει η λογική του κόσμου ίσως, ξέρω εγώ μια λογική άλλη αλλά η λογική του Θεού δεν λέει έτσι, η λογική του Θεού λέει διδάσκει άλλα πράγματα θα μου πεις τώρα έχουμε την δύναμη και αν δεν έχουμε τη δύναμη να το εφαρμόσουμε αυτό εις το τέλειο, ας το εφαρμόσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε και το υπόλοιπο που δεν μπορούμε να έχουμε επίγνωση, τι κοίταξε αν ήμουν τέλειο θα έκαμε α πούμε περισσότερο μπορώ να κάνω μόνο τόσο ε, αποδέχομαι το τόσο και ταπεινώνω με και ίσως αργότερα να κάνουμε ακόμα κάτι περισσότερο δηλαδή είναι βασικό πράγμα ο άνθρωπος να θέσει στη ζωή του ως γνώμονα των ενεργειών του το λόγον του Θεού να πει ότι κοίταξε η ζωή με μένα, κρίνεται με βάση τι λέει ο Θεός και τι λέει το Ευαγγέλιο όχι τι λέει τα άλλα όλα άρα ευθυγραμμίζω η ζωή μου βάσει αυτών των πραγμάτων και προχωρήσω στο 25 εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου ζήσω με κατά τον λόγο σου μέσα από όλες αυτές τις περιπέτειες λέει ο Δαβίδ πως αισθάνεται Εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμου και λέει: Κοίταξε, η ψυχή μου εκολήθηκε στο έδαφος εκολήθη το εδάφι ψυχή μου. Πολλοί λέμε, νομίζω το λέγαμε, είμαστε μωρά στο δημοτικό. Να σώσω μια, να φας τα μούτρα σου. Ξέρω πώ το λένε, να φά τα μούτρα σου, χαμέ. Να γίνει ένα πράγμα, α πούμε, με το, με το έδαφο. Ε, έτσι θέλει να πει εδώ, Δαπίδ δηλαδή μέσα από το βάρος των θλίψεων των δοκιμασιών, των πειρασμών των αντιθέσεων ε, πέρασε σαν να δοστροτήρας από πάνω του αυτά τα πράγματα και έγινε ένα πράγμα με το χώμα εκόλλησε η ψυχή του στο έδαφο. έδαφος δηλαδή έλειωσε έλειωσε έπεσε κάτω, έγινε ένα πράγμα με το χώμα και τον πέρασε ο δοστροτήρας από πάνω και τον έκαμεν πίτα όπως εκείνα που βλέπουμε στο μήκυμα όπως που περνά από πάνω τους κάνουν πίτες έτσι είναι έτσι έτσι αισθανόταν ο προφήτης και ξέρετε ότι αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι είχαν μεγάλη χάρη γιατί είχαν μεγάλες θλίψεις και όσο πιο πολλές θλίψεις είχαν τόσο πιο μεγάλη χάρη είχαν διότι οι θλίψεις ή ευτυχώς είναι αυτή η οποία προστατεύει τον, άνθρωπο, τον πνευματικό άνθρωπο η θλίψης είναι η οποία μας φυλάει από την υπερηφάνεια από τον εγωισμό η θλιψη ειναι η οποια μας φυλαει απο την υπερηφανεια απο τον εγωισμο η θλιψη μου μας κρατά κάτω και όταν λέει ο ότι η ψυχή μου εκολήθηκε στο έδαφος δηλαδή έπεσα κάτω και δεν, δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου ε, Πώ ένας άνθρωπος του οποίου η ψυχή του έχει κολλήσει το εδάφι θα μπορεί να χαρεί επειδή βασιλιάς ή να αισθανθεί την ειδονή του πλούτου ή την ειδονή ό,τι ξέρεις είμαι στα ανάκτορα, είμαι στα βασίλεια έχω ό,τι θέλω, τα πάντα αφού η ψυχή του είναι στα Βασίλια. ειμαι στα βασιλεια εχω τι θελω τα παντα αφου η ό,τι και να κάνει εξωτερικά δεν κολλάει καρδιά του μπορεί εξωτερικά να έχει ό,τι θέλει αλλά η καρδιά μέσα είναι έχει το, το δικό της ρυθμών, τη δική της ζωή Είναι κολλημένη στο εδάφι, στο έδαφος η ψυχή του ανθρώπου αυτού Και τι του μένει, του μένει μόνο ένα πράγμα Δεν έχει καμιά δύναμη, έχει καμιά δύναμη, απορρίτως καμιά δύναμη Του μένει μόνο ένα πράγμα, να λέει του Θεού το επόμενο Ζήσομαι κατά τον Λόγο Σου δηλαδή να φωνάζεις τον Θεό Θεέ μου σε παρακαλώ να με εσύ μόνο μπορεί να με ελεήσεις ζήσω με κατω σου δηλαδή δώσ μου ζωή σύμφωνα με την υπόσχεσή σου εσύ που σε ζωδότησε εγώ επέθανα, είμαι νεκρός είμαι ένας πεθαμένος το οποίο το μόνο που το έμεινε φωνή, είναι η φωνή τα λαόλα είναι νεκρά δεν μπορώ να κουνήσω τα χέρια μου τα πόδια μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο έχω χριστευτεί τελείω μέσα από το βάρος των θλίψεων, των αμαρτιών, των περιπετειών των μικροτήτων μου των χίλιων πραγμάτων τα οποία με απαρτίζουν το μόνο που μένει είναι έτσι όπως είμαι πεσμένος να σε παρακαλώ να με ελεήσεις, να σε παρακαλώ να με ζήσεις σύμφωνα με την υπόσχεσή σου όπως εσύ μου υποσχέθηκες ότι θα μου δώσεις ζωή και θα με αναστήσεις από αυτό το τη φοβερή θλίψη την οποία εξέπεσα <coughs> και για να μην προχωρήσω πιο κάτω επειδή πηγαίνουμε σε άλλη ενότητα. θα σταματήσω εδώ είμαστε σχεδόν ε, λίγο νωρίτερα από την ώρα μας να σας αφήσω να μην πάτε στην καγοκαιρία τελειώνοντας θέλω να πω ότι Όλα αυτά τα κείμενα Της γραφής των πατέρων Τα τροπάρια αυτά όλο που θα ακούσουμε αυτές τις μέρες Τα οποία γραμμένα αιώνε πριν αιώνε. Τα τροπάρια των Χριστουγέννων Είναι γραμμένα πριν 1400 χρόνια Έτσι πριν 1400 χρόνια Αυτό που ψάλλομαι Χριστός για να το Το έχει πει ο Γρηγόρος ο Θεολόγος Πριν 1600 χρόνια Σκεφτείτε Σκεφτείτε δηλαδή ε, Όλη αυτή την, την, την, την πορεία των, των γενεών των ανθρώπων Τα λόγια του Δαβίδ Είναι υπομένα Πριν Τρισήμιση με τέσσερις χρόνια Αυτά που διαβάζουμε σήμερα Είναι γραμμένα από τον Δαβίδ Πριν τέσσερις χρόνια Και όμως μας μιλούν σήμερα και περιγράφουν πράγματα και εμπειρίες πνευματικές που αν διαβάσετε τι έγραψε χτες ένας Άγιος θα δίνουν τα ίδια πράγματα και όταν και εμείς αγωνιστούμε θα δούμε ότι αυτά που λέει μέσα ο Δαβίς στο ψαρτήριο είναι αυτά που ζούμε και εμείς τώρα είναι αυτά που η καρδιά μας βιώνει κάθε μέρα γιατί διότι φαίνεται αυτή η, η χάρη που είναι η ίδια μέσα στο πέρασμα των αιώνων φαίνεται ο άνθρωπος που είναι ο ίδιος στο στο βάθος του είναι του και φαίνεται πάνω απ' όλα ο Θεός ο οποίος είναι χθες και σήμερον αυτός και στους αιώνα. και έτσι ε, τώρα που θα μπούμε μέσα αυτήν την, την ατμόσφαιρα όλη της Εκκλησίας των Χριστουγέννων να αφήσουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας να ζήσει αυτή την πορεία τον ύμνων τον να, να ανοίξει η καρδιά μας και να ακούσει τους ήμνους σαν δική μας ύμνη αυτά όλα τα οποία ψάλλουμε στην Εκκλησία μόνο όταν τα βάλουμε στον εαυτό μας τα ζούμε μόνο όταν θεωρήσουμε αυτά δικά μας λόγια αυτά που λέει ο Δαβίδ, αυτά που λέει η Εκκλησία είναι δικά μας και αυτό το οποίο λέει σήμερα γεννάται εκ Παρθένου, αυτό σήμερα σημαίνει σήμερα και μέσα μου όχι χτες, ούτε αύριο ούτε κάποτε, ούτε αόριστα, αλλά ο Χριστός γεννάται μέσα στη δική μας καρδιά και τώρα, εδώ και τώρα και όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία και βρισκόμαστε μέσα στον χώρο της Θείας λειτουργία, τότε πραγματικά εκεί καταλαβαίνουμε ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι στις 25 το Δεκέμβρη Αλλά είναι κάθε μέρα Είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα Και αυτό που έψαλαν οι Άγιοι Χριστός γεννάτε δοξάσατε Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε Χριστός επί γης Άσο με τον Κυρίο Πάσαγη Και νευροσύνη κτλ Ήταν αυτό το οποίο βίωναν Όταν καθημερινά ζούσαν Τον Χριστό Μέσα στην καρδιά τους Ήταν αυτά τα ποιήματα Τα οποία οι Άγιοι αγίου αγιοφερόμενοι και σαν, σαν το εκχύλισμα το υπερχύλισμα της αγάπης τους όπω στίχους όπως κάνουμε και εμείς κανενα φορά όταν είμαστε έντονα φορτισμένοι ψυχικά. Έτσι ζούσαν οι Άγιοι. Και ο Δαβίδ έγραψε τους ψαλμούς του ακριβώς κινούμενος από το πνεύμα του Άγιον για να τα αφήσει σε μας αλλά και για να μας δείξει ότι δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν ήταν η ζωή του αθώσπαρτη. Σκεφτείτε αυτόν τον Μέγα προφήτη να λέει ότι η ψυχή μου είναι τόσο βαβαρημένη, τόσο πληγωμένη, που εκολήθηκε στο έδαφο. Σέρνομαι κάτω σαν ένα σκουλίκι. Σέρνομαι κάτω σαν ένα πετώ. Δεν έχω δύναμη να κάνω τίποτα. Από τη μια σου περιγράφει την ανθρώπινη ταλαιπωρία αλλά ταυτόχρονα ταυτόχρονα παντού θα το δίνει στους ψαρμού, αμέσως βάζει στη ζυγαριά το άλλο βαρύδι που το σηκώνει αμέσω πάνω Ποιο είναι η παρουσία του Θεού ναι μένε εγώ είμαι κάτω αλλά εσείς μια κατά το λόγιό σου αμέσως αναφέρεται στον Θεό και αυτή η αναφορά στον Θεό είναι όπως μια ζυγαριά που βάζει το βάρος από την άλλη και πετάει αμέσως ανακουφίζει το βάρος γίνεται μηδέν Μηδενίζει το βάρο των θλίψεων η παρουσία τη αγάπη του Θεού. Εμεί, εδώ με τη βοήθεια του Θεού, θα ξαναβρεθούμε στις... την πρώτη Τετάρτη μετά τα φώτα. 7 είναι Δευτέρα, 8 Τρίτη, 9. 9 του Γενάρη, ημέρα Τετάρτη, στην ίδια ώρα. Επίση, μια ανακοίνωση λέει εδώ ότι στι 3 Ιανουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 μετά Μεσημβρία. Εδώ στην Μητροπολή, στον Ναό αυτό, η χοροδία της Μητροπόλεως μας, Ρωμανός μελωδός, θα ψάλλει ήμνους ωραίους ήμνους σε βυζαντινό μέλος βέβαια, ωραία μέλη, ήμνους ε, των Θεοφανίων. Είναι όπως λέγεται συναυλία βυζαντινής μουσικής. Δεν μ' αρέσει αυτός ο όρος, αλλά ας πούμε ότι είναι μία συναυλία βυζαντινής μουσικής. Ε, που θα δοθεί στην Εκκλησία μέσα, με ύμνους στο Θεοφανείο. Ξέρετε την χοροδία, πόσο ωραία και θα είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουμε να την ακούσουμε και να μισθαγωγηθούμε του ύμνους της, ε, το Θεοφανείο. Εμείς θα κάνουμε προσευχή. Ε, εύχομαι να έχετε καλές γιορτές, καλά και Άγια Χριστούγεννα και ο χρόνος ο καινούριο να είναι ευλογημένο από τον Θεό. Χριστέ το φω του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το το φως του προσώπου Σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών Σου, πρεσβείες της Παναχράντου Συμιτρός και πάντως Σου τον αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,